Από το 60 αυτή η παρένεση του Σεφέρι με την μελοποίηση του Μήκη Θεωδωράκη. Και ακόμα να σηκωθούμε. Και ακόμα να σηκωθούμε. Έτσι πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη-πέμπτη τη σεζόν. Έτσι ξεκίνησε και η εβδομάδα, η πρώτη εκπομπή, μάλλον τη σεζόν. Αυτή την ώρα γίνεται κηδεία στο... στα Χανιά, στο Γαλατά. Οπότε είπαμε όλη η εκπομπή να είναι με τραγούδια του Μήκη Θεωδωράκη. Όπω γράψαμε, αποχαιρετούμε το Μήκη και εμεί εδώ, από αυτή τη μικρή ραδιοφωνική γωνιά. Με τραγούδια και κάποιε σκέψει και με αυτά που έγιναν χτε. Καθάρισμα φτιάχνουν γενικότερα. Α, από καλά. πολλά. Αυτή που τη βδομάδα καθάρισε το συνολικά. Εγώ το ακούω παντού. Είχε βρωμήσει συνολικά πολύ καιρό. Είχε βρωμήσει χρόνια. χρόνια. Και ξέρει τι μου κάνει εντύπωση. Ότι την προηγούμενη Πέμπτη πέθανε ο Μίξτο Είναι 8 μέρε και δεν έχει σβήσει καθόλου το θέμα. Υπάρχει ψηλά. Συζητείτε, σε παρέε, βλέπει τι γίνεται στο προσκήνιμα και στα χανιά το πρωί και χτε στην Αθήνα και προχτέ και αντιπροχτέ. Δεν έχει καμία κάμψη το θέμα στην επικαιρότητα. Στα και, social όχι, media πάντα. εντάξει, βέβαια είναι ακόμα τα γεγονότα. Είναι τα, το προσκήνιμα, η νικηδία, προφανώ θα, θα μείνει ψηλά. Οχτώ μέρε δεν έχουμε πολλά θέματα που υπάρχουν. Πόσο ανάγκη το έχει ο κόσμο να, και θα να θα κρατηθεί μήνει, από δεν όλο αυτό Αν η νικηδία και τέλειωσε και, και, και, και, και θα μείνει. Προφανώ τώρα στου Δήμου σήμερα παίζαν τραγούδια του Θοδωράκη. Ναι, ναι. Αρχίζουμε, αρχίζουμε με αυτό Μου έκανε πάντα εντύπωση Ξεκινήσαμε το λίγο ακόμα Σε φέρεις Μίκης Θοδωράκης Μαρία Φαραντούρη ε, Μου έκανε πάντα εντύπωση σε ένα τραγούδι του το Θοδωράκη Πολύ γνωστό, από τα πιο γνωστά, έτσι λαϊκά Ποιο. Το βρέχει στη φτωχογειτονιά Που ενώ περιγράφει τάσο Λιβαδίτης Που ενώ περιγράφει μια μίζερη κατάσταση Μικρά ανήλια, γαστενά Δεν ξέρω εγώ τι. Τα τελευταία από ένα σημείο και μετά μετά το 60, η πρώτη εκτέλεση μπιθικότητας μετά το 60, 70, 80 και μετά στις συναυλίες, είναι πανηγύριο αυτό το τραγούδι και, και άκου πόσο το τραγούδι έπαιξε και, α... και χθε, πάρα πολύ πάνω που έβρεξε Ναι, στη το παίξαν χθες ο κόσμος και θα ακούσουμε μια εκτέλεση στο Ηρώδιο Αυτά τα τραγούδια όπου τραγουδιόντουσαν επί δεκαετίε είχαν μια χοροδία. Δεν είναι τρει χοροδία. Από κάτω, ναι, με μία φωνή. Γενιέ που έχουν είναι τραγουδίσει. Ένα, είναι ένα λεβέντικο ζεμπέκικο. Οπότε έχει μια λογική. μιζέρια του στίχου που την έχει ανεβάσει με το ζεμπέκικο του δωράκι. μουσική που ε, σε να πάει είναι, ψηλά. Ναι, ρε παιδί μου, να είναι πανηγυριώτικο, α το πούμε και έτσι. Γιατί είναι, πώς να σου πω, χειροκροτάνε το λεβέντικο που χορεύει το ζεμπέκικο. Ναι, τάξε, αυτά. Από, από ένα σημείο και μετά, νομίζω, χάνεται και ο στίχο, το τραγουδάκι θυμίζει. Κάντε το θυμίζει. Γιατί όλα. χρόνια, μνήμε, γονεί. Στα σπίτια που το τραγουδούσαν, Θοί, Κιθάρε κτλ. Συντονίζεσαι και πολύ με τη μελωδία σου. Είναι πολύ γνώριμη. Είναι στο DNA είναι. η μελωδία αυτή. Μα, Αυτό είναι. Είναι τέτοιε μελωδίες Το είδο τη μελωδία, το είδο του χορού, το είδο τη μουσική. Σε τρίπαγαν. Είναι μελωδίες που σε τρύπαγαν. Σε διαπερνούσαν. Δεν ήταν τραγουδάκια. Και φαντάσου yeah. πόσα εκατομμύρια στόματα, γενιέ Ελλήνων και ξένων, στα πέρατα τη Οικουμένη, σε θέατρα, σε στάδια, έχουν τραγουδίσει αυτά τα τραγουδία. Και θα τραγουδίσουν αυτά Καλά, τραγουδήσουν. ναι, και θα τραγουδίσουν, δεν yeah. σταματάει. Χθε λοιπόν είχαμε την τελετή αποχαιρετισμού στο, στη, στη Μητρόπολη. Μικρόπολη. Θα σταθούμε λίγο στον Δημήτρη Κουτσούμπα. Νομίζω στάθηκαν πάρα πολύ, υπόθηκαν πάρα πολλά, γράφτηκαν πάρα πολλά. Ήταν μια εξαιρετική ομιλία, λόγο. Νομίζω δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν μια. σημαντική ε, ιστορική στιγμή στη σύγχρονη ε, περίοδο που ζούμε όλοι μας γιατί σηματοδοτεί πάρα πολλά με όλες τις λεπτομέρειες που μπορείς να προσέξεις σε μια ομιλία ακόμα και το ύφο, η φωνή το κείμενο το κείμενο, το ε, κείμενο. Ε, ο, τόνος, ήτανε... ο τόνος της φωνής ναι. ο ρυθμός όλο δηλαδή ήτανε Δεν ήταν αυτή η ξυλουριά που θα περίμενε να ακούσει. Όχι <ΣΣ> από τον Κουτσούμπα. Ναι. <ΣΣ> <ΣΣ> Μόνο έτσι κι αλλιώ. Κά, Αλλά οποιοδήποτε πολιτικό. Δεν ήταν δηλαδή, κάποια στεγνά λόγια. Μια διεκπαιρέωση. Μια διεκπαιρέωση πριν από και έναν επικίνδυνο κερατό μου. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτό. Προφανώ. Γιατί εκεί ε, έχει μεγαλώσει ο ίδιο. Όλο ο κόσμο. Όλα και λέγαμε γι' αυτό ήταν με έναν τρόπο και επικίνδυνο λεβέντικο. Δηλαδή ήταν ένα λεβέντικος χαιρετισμό από κάθε άποψη. Δεν τυχαίο ότι είπε αυτό να το κάνει όλο αυτό. Δεν Ήξερε. Πώ θα αντιμετωπιστεί. Και είναι ένας λόγος που δεν έχουμε συνηθίσει και δεν έχουμε ακούσει ποτέ από Έλληνα πολιτικό αρχηγό. Εξέπεμπε μια αισθητική, μια σοβαρότητα, μια στιβαρότητα ακριβώς πάνω στη στιγμή όπως έπρεπε. Και το βασικό τρόπο που δεν έχουμε συνηθίσει εξέπεμπε μια αλήθεια. Ναι. Που λέει στωρά όλη... αλήθεια από στόμα πολιτικού δύσκολο να ακούσεις. Ε, και έχει σημασία όλα αυτά που είπε δίπλα, μπροστά και σε ποιους τα είπε. Αυτοί πώ ένιωθαν, εγώ αυτό και θα ωραία τα λέω που εντάξει. Αυτοί που τα ακούγανε, Τι που πήγανε τάξε. γιατί πρέπει να παραστούν για την πολιτική ηγεσία. Μπροστά στον Αρχιεπίσκοπο, σε Μητροπολίτε, στο Μητσοτάκι, στη Σακελαροπούλου, στο, στο, βελόπουλο, της Βουλής, στο Βελόπουλο. Στον Πρόεδρο τη Βουλή να λέει για ταξική πάλι, να λέει για Δεκέμβρη, να λέει για ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, Δημοκρατικό Στρατό, να λέει για Χούντε, να λέει για Αντίσταση, να λέει για τα όνειρα που θα πάρουν εκδίκηση. Πάμε να θυμηθούμε αυτό το απόσπασμα. Από 17 κιόλα οργανώνεται, οργανώθηκε στο ΕΑΜ και λίγο μετά στο ΚΚΕ παίρνοντας μέρος στην εθνική μας αντίσταση. Τον Δεκέμβριο του 44 πολέμησε στη μάχη της Αθήνας με τον πρώτο λόγο του πρώτου χάρματος του Εφεδρικού Ελλάς. Ήταν τόση υπερηφάνια σου για τη συμμετοχή σου σε αυτή την κορυφαία στιγμή τη ταξική πάλης που πολλά χρόνια αργότερα θα πει πω αν υπήρχε επίγραμμα Που θα επιθυμούσε να χαρακτήρει τον τάφο σου θα ήταν Πολέμησε το Δεκέμβρη. Για το Δεκέμβρη, για την, τον πρώτο λόγο και πώ ακριβώ θεωρούσε ο Μίξο Στοδράκη. Το είπε βέβαια και στην επιστολή που άφησε στον Κουτσούμπα την προηγούμενη εβδομάδα. Τη μάθαμε όλοι εμεί: επιστολή είναι από τι 5 Οκτωβρίου 20 2020. Είπε και κάτι άλλο αμέσω μετά. Πιο βαρύ πολιτικά, πιο εχμηρό πολιτικά. Η ουσία τη πολιτική του συγκεκριμένου κόμματο και αυτών που πίστευε στι μεγάλε στιγμέ του Μίξου όπω παραδέχτηκε, είναι αυτό για τα όνειρα και για μια άλλη κοινωνία. Δε σε αποχαιρετούμε, σύντροφε Μίκη, γιατί εσύ δεν έφυγες. Μέσα στις φλέβες μας είσαι. Θα είσαι για πάντα μέσα σε όλα εκείνα που γι' αυτά πολέμησες. Θα είσαι για πάντα σ' όλους τους ποταμούς του κόσμου. Και όταν θα πάρουν τα όνειρα εκδίκηση και γύρω μας θα λάμπει ηλιόλου στη ζωή θα είσαι κι εσύ τρανός όπως πάντα στις μεγάλες στιγμές παρών. I believe that you are es esta laguna temo por me Γιατί το έργο σου έγινε ελπιδοφόρος, αναγεννητικός, ανάκουστος και λαϊδισμός για τον ελληνικό λαό, για όλους τους λαούς στη σύγχρονη ιστορική εποχή της ανατολής της νέας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο για την ελευθερία σε όλες τις μορφές πνευματική, ηθική, πολιτική, κοινωνική για την πλήρη αληθινή ελευθερία. Το φαίρετρό σου σηκώνεται, υψώνει τη γροθιά της και αντριεύει και θεργεύει η Ελλάδα. Αυτά από χτες. Μοίρασε κάπως ο κεφαλικά ο Κουτσούμπας. Νομίζω έπρεπε. Ναι, έπρεπε δόθηκε η ευκαιρία. Ήταν η ωραία στιγμή και έπρεπε να γίνει έτσι ακριβώς. Ήταν τέλειο. Δεν έχεις στην να ζωντανή τίποτα. μετάδοση και από όλα τα κανάλια που στην ΕΡΤ νομίζω τα mm -hmm. ταυτόχρονα έχει και πλάνα απ' έξω έδει, ναι, ναι, θα, ναι, ναι, ναι. που είχε μεγάφωνα mm -hmm. και έδειχνε πώς υποδέχεται και ο κόσμος τον λόγο λέει, ναι, του Κουτσούμπα οπότε ήταν γενικός η στιγμή Ιδιαίτερη και ζωντανή, γιατί χειροκροτούσε ο κόσμο κάθε τόσο που ανέλαβε την Ελλάδα. Προφανώ δεν ήταν απ' έξω μέλη του ΚΚΟΕ μόνο. Ήταν και μέλη του ΚΚΟΕ. Ήταν και μέλη του κουκουέ, αλλά φαντάζομαι δεν Άλωστε, ήταν μόνο μέλη του ΚΚΟΕ απ' έξω. Την περιφρούρηση την είχε αναλάβει του ΚΚΟΕ έτσι κι αλλιώ. Πέρα από την αστυνομία, επειδή είναι δημόσια συνάθρηση. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί, όταν προσήλθε. Θα, θα μείνουμε τώρα λίγο σε αυτό. Όταν προσήλθε ο Πρωθυπουργό, φώναξαν από του χιλιάδε που ήταν εκεί. Συνθήματα. Θα το ακούσουμε, να. γιατί σε όλες τις εκπομπές το πρωί, έβλεπα, συζητούσαν επί αυτού που φωνάχτηκε χθε, χωρί να το έχουν μεταδώσει αυτό που φωνάχτηκε χθε. Ένα μια στιγμή ποιητική που είδα ήταν χθε στην ΕΡΤ, mm. που είχε live μετάδοση και αποχωρούσε την ώρα αποχωρούσε ο Πρωθυπουργός, που ακουγόντουσαν όλα αυτά τα συνθήματα, να. Ε, μαζί με το γνωστό hashtag το Μιτσοτάκι Τάδε ναι, ναι. Ε, και τα Μητσοτάκη Κάθαρμα και όλα ναι, αυτά ναι, ναι, ναι. που λέγανε αυτά. Ε, και ήταν live στην έρτολα αυτό την mm. ώρα που έπρεπε να κλείσει η δημοσιογράφος και διάβαζε κάποια λόγια του Μίκη, ναι, ενώ αν ψάχνουμε ναι. τι είναι επίσης στις μέρες μας. <laughs> <laughs> λοιπόν, και να ακούσουμε λίγο τι έγινε χθες γιατί μετά για αυτό ο Μητσοτάκης όπως όλοι ξέρουμε ζήτησε ευθύνε από τον Γενικό Γραμματέα <laughs> του ΚΚΕ. Φωνάζουν ένα σύνθημα που φώναζαν ε, ε, σύντροφοι του Μίκη Θωδωράκη τη δεκαετία του 60. Για τον Μπορεί πατέρα. και ο Μίκη Θωδωράκη για τον, για, τον πατέρα πατέρα, του... για τον πατέρα. Το Μιτσοτάκη, κάθαρμα. Προσωπικός, σε μια τέτοια στιγμή, αν ήμουν εκεί, δεν θα φώναζαν κανένα σύνθημα. Γιατί έχω πάει για το Μίκη και είμαι συγκλονισμένο και δεν έχω διάθεση να βρίσω, να κατηγορήσω κανέναν εκείνο το δίωρο. Γιατί δεν είναι να γίνει θέμα κανένα άλλο εκείνο το δίωρο. Ε, δηλαδή τώρα αυτά, ξαφνικά το, το Μιτσοτάκη θέμα. Και βλέπουμε, το φώναξαν κάποιοι, συμβαίνουν αυτά στην πολιτική κτλ. Και όταν είναι και κόσμο, δεν ελέγχεται με τίποτα. Ε, μετά βγαίνοντα, ο Κυριακό Μητσοτάκη, το έχουμε το μισό σε ήχο, υπάρχει όχι εμεί εδώ, αλλά υπάρχει, το βλέπουμε, ζήτησε, είπε στον Κουτσούμπα κάπω έτσι από ό,τι φαίνεται, ήταν εκεί στο πλατήσκαλο, ότι εσύ του έφερε να με γιουχάρουν, να μου φωνάξουν, κάπως έτσι. Και το απαντάει ο Κουτσούμπα, εγώ φταίω που σε, σε βρει κοινωνία. Σύμφωνα με αυτά που έχουν αποδοθεί. Θέλω να κάνουμε το εξής, ναι. να μπούμε στην ψυχολογία του Κουτσούμπα και του Μητσοτάκη. Είσαι ο Κουτσούμπας, είμαστε όλοι ο Κουτσούμπας. Α. Είμαστε μπροστά στο φέρετρο, λίγο πριν, μέσα, συγκλονισμένοι, διαβάζει αυτό το λόγο τον εκπληκτικό, τον εξαιρετικό, ένα κείμενο που μένει, με τη φόρτιση που είχε, με, με όλο αυτό που έχει πάνω του, γιατί ήξερε και το Θοδωράκι, με τα τραγούδια το έχει μεγαλώσει, δεν είναι ένα ξένος, Ήταν στο, Ήταν στο φερετρό του. Με τη, με, ξέρει τον κοιτάει όλη η Ελλάδα, τον κοιτάει όλο το κόμμα του. Υπάρχει εδώ σε εμά τους απλού, υπάρχει συγκλονισμό για το Μη Φαντάσου εκείνη τη στιγμή το διαβάζει, βγαίνει έξω. Πόσοι φόρτιε θα έχει μέσα έναν. και ακούει έναν να του λέει: να να λέει, του λέει εσύ του για αυτού. Πόσο χαμηλά πέφτει στα μάτια σου και τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή που ακού κάποιον να σε γιώνει με αυτόν τον τρόπο. Ενώ έχει φτάσει, όχι στα ουράνια, έχει απογειωθεί και ακού κάποιον να λέει: Εσύ φταί που με βρίζουνε. Ναι, καλά, δεν θεωρώ ότι έχει ψηλά στα μάτια τότε και αλλιώ. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι. Όχι, όχι, όχι λέω μέσα στο κουτσού για το μιτσιτάκι. Ναι, ναι, όχι. ένα είναι αυτό. Πάμε στον κυριά το μιτσιτάκι τώρα. Ναι. Είμαστε μέσα, είναι πρωθυπουργό, ακούει όλα αυτά, έχει αλλάξει λίγο. Ακούλα αυτά. Ακούλα αυτά τα ενοχλητικά όμω. Ωραία, τα ακούει όλα αυτά. Είναι ένα κλίμα συγκίνηση. Δηλαδή και να μην συμβολή με αυτά που λέει ο κουτσού. Καταλαβαίνω στην στιγμή αυτά. Στα χάσαι είναι ένα κλίμα. Τάκρυση και σαν λίγο πριν. Φαντάσου. Ναι. ναι. Με τον ξύλινο δικαστικό λόγο της αλλά έβγαλε ένα συνέστημα ακόμη και η Με τον άψυχο, πολύ άρτιο λόγο αλλά άψυχο στην εκφορά του. Αλλά δεν μας απασχολεί αυτό. Και είναι με στιγμή, νομίζω το Δωράκης παγκόσμιο σύμβολο και βγαίνει έξω. Και σε νοιάζει ο είναι... εαυτός σου και λέει στον Άιρον γιατί με βρίζετε. Δεν δηλαδή δει, δει, δει, δεν να το δεν δεν δει, αυτό Δεν ότι είναι πράγμα. πάνω από σένα Φύγε. όλο αυτό. Ότι ναι, ναι, έτσι κι αλλιώ καταπολύ... εκεί. Δεν πρέπει να υπάρξει. Και okay, θέλει εσύ να υπάρχει. Αφού λέει υπάρχουν στα συνθήματα, Ναι, θα... αλλά αν υπάρχει ω γκρίνια και δεν καταλαβαίνει και πάλι τον εαυτό μπροστά, δεν έχει καταλάβει πράγματα πολύ σοβαρά γύρω σου και για σένα ναι, και καλά, για ναι, με αυτά ναι, που συμβαίνουν. Εντάξει, έτσι Δεν λέω ότι ομπρέλα το ξενοδοχείο που πήγε πριν. Καλά, αλλά θέλω να πω σε μια κατάσταση που. Θαλάσσι την ρε παιδί μου. Και εντάξει, θα δώσουν μετά τα παπαγάλη και τα γραφεία τύπου ότι ήταν κάποιοι εγκάθετοι που με βρήσαν. Δεν κάνει θέμα. Και δεν το λε στον κουτσούμπα που εκείνη τη στιγμή είχε κλέψει όλη την παράσταση και είχε κάνει κάτι μοναδικό. Φαντάζομαι και ο Μητσοτάκη θα αναγνώριζε ότι το κείμενο ήταν πολύ ιδιαίτερο και η στιγμή, η συγκινησιακή στιγμή, τη φόρτιση. Δεν το κάνει όλο αυτό. Δεν ξέρω. Το έκαναν. Το έκαναν και απέριψαν και πριν. Και πριν μπει μέσα δεν ξέρω αν σκέφτηκε το κείμενο ή Αν είχε ξεκολλήσει από τον εαυτό του Δεν το ξέρω Εγώ με τα δικά μου κριτήρια, μπήκα στο μυαλό του Μητσοτάκη Βγαίνουμε από το μυαλό του Κουτσούμπα Βγαίνουμε από το μυαλό του Μητσοτάκη oh, Είχε και στο πολύ έκοστο τελευταίο <laughs> Σταμάτα Είχε πάμε. βάθος Πάμε λοιπόν έτσι σε Μίκη Αλλά μέσω Γαλλίας mm -hmm. miné côte à côte a little dans la mort, puisque la vie n'a pas Η αντίθεση πια, πέντε ώρε θα μπορούσαμε να γεμίζαμε με, με τραγούδια. Το με τραγούδια. μόνο. Ε, πραγματικά, τα έχει βάλει κάτω, έχεις δει ε, δίσκους, Επειδή τα έχω βάλει κάτω. Κοινική εκτελέσει, επανεκτελέσει. Οι είναι πέντε ώρε. Όχι, αν βάλεις το πρωτότυπο έχει, την έχει μουσική. Ψωμί. Ε, θα ακούσουμε κάποια, κάποια ηχητικά και δηλώσει του Θεδωράκη, από Ε, στη Χούντα ε, ήταν η ταράτσα τη Μπουλίνα. Μπουλίνα ήταν αυτή που ξέρουμε σήμερα. Που ήταν το το αρχηγείο τη αστυνομία. Και πάνω στην ταράτσα είναι αυτό το τακτάκι. Εσύ χτυπάω Χτυπώ εγώ, ο Αντρέα, ο, ο Λεντάκη. Αυτή ήταν, την ταράτσα. Αυτή την ταράτσα λοιπόν. Αναφέβεις, κάποια στιγμή μπουλίνας. περιγράφει ο Μίξτο Δράκη στην απέναντι ταράτσα και γινόταν ένα πάρτι. Στη μία χτυπούσαν αυτού που αγωνίζονταν για ελευθερία και άλλοι ελεύθεροι με στη Χούντα κάνανε πάρτι. Και περιγράφει ο Μίξτο Δράκη το εξή. Θυμάμαι μια μέρα που κάνανε πάρτι στην πλαγινή πολυκατηγία και ακούγανε φασαρίε, γέλια κλπ και, και μουσική χορού. Χορεύονταν στην ταράτσα. Και εκεί που φορεύονταν κλπ, άρχισε το πάρτι το δικό μα από πάνω. Και άρχισε λοιπόν να, να σκούζει ένα. Σταμάτησε λοιπόν αυτοί αμέσω οι νέοι, γιατί του έκανε δίπλα. Δεν το ξέρανε φαίνεται. Λέω, ρε παιδί μου, καλώ σημάδι. Ακούνε κι αυτοί, να δουν τι γίνεται εδώ πέρα μέσα, απέναντι. Ε, μετά από 5 λεπτά άρχισαν να χορεύουν. Σταμάτησαν οι νέοι. Για, για έλα όμω τη θέση αυτό που είναι φυλακισμένο για κάποια ιδανικά. Τρώει ξύλο, δεν ξέρει αν θα ζήσει, δεν ξέρει τι ακριβώ γίνεται και απέναντι άλλοι χορεύουνε. Αυτή η μοναξιά αυτού που αγωνίζεται, που θέλει και ευαισθησία για να είσαι δυνατό, για να είσαι δυνατό πρέπει να είσαι και ευαισθητές, ευαισθητές, που υπόθηκε και χτε πάλι, και πώ τη δύναμη παραπάνω μπορεί να έχει. Βεβαίω δεν ήταν όλη η κοινωνία έτσι. Πάντα όμω υπάρχει Όχι, αυτή ναι, η κοινωνία. Πάντα υπάρχει. και κομμάτι θα υπάρχει πάντα. Όπω και τώρα υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, α πούμε. Που... Ήταν να κομμάτι αυτή την κοιδία και να κομμάτισε μια άλλη κηδεία, Που είναι μια άλλη ναι, κοινωνία ναι, ναι, με ένα ναι, ναι, μεγάλο ναι, ναι, χάσμα. Ναι, και από ό,τι είδα, βέβαια και διάφορε καφρίλε πατάγανε πάνω στου τάφους στην άλλη και Άξι. σπάσανε τάφου. Ο κάθε χώρο εκπέμπει και την αισθητική του και τη σοβαρότητά του. Ναι. Τώρα, ένα άλλο ηχητικό που επειδή γίνεται πολλή λόγο τα τελευταία χρόνια μετά το 89 για τον Στάλιν. Για τον Στάλιν, ο οποίο έχει πεθάνει, δεν υπάρχει, έχει καταρρεύσει ο κομμουνισμό, αλλά. Μέρα παραμέρα κάποιο θα αναφερθεί στον Στάλιν γενικώ και στον κομμουνισμό. Και σου μια μπλούζα φόρεσε η, η Ελενόβα και, η και νόβα. έχει γίνει η συζήτηση αφού έχουν πεθάνει όλα αυτά. Γιατί Γιατί τελειώσαμε με τον κομμουνισμό, για όλα δε, αυτά. Γιατί δεν τελειώσαμε με τον κομμουνισμό, Πονάει. Λοιπόν, μην ξεδωράξει το για τον Στάλιν. Τα γερμανικά σύνορα ήταν μια κατεστραμμένη γη. Δεν έχει παθητική στάση. Ξεκινάει όλη αυτή την ανοικοδόμηση με προκλητικό τρόπο. Συνέχεια ήταν στην επίθεση. Ήταν το, το στυλ του Στάλιν στην επίθεση. Που έδωνε και σε εμά θάρρο. Βοηθούσε τι άλλε χώρε, βοηθούσε την Κίνα να προχωρήσει, βοηθούσε τα, τα κράτη τη Αφρική, Ό,τι υπήρχε το βοηθούσε. Τα κινήματα τα οποία γινόταν στην Ευρώπη. Ο, ε, ο Στάλιν 112. είναι τελικά αυτό ο δαίμονα που λέγεται σήμερα ότι είναι. Ο, ο Στάλιν ήταν ένα η ηγέτη. Αλλά η σκληρά. Η σκληρά το του δεν ήταν το να σκοτώνει αθώο το θέλουν, ήταν να σκοτώνει εχθρού του. το να κάνουν ορισμένες υλίψεις μέσα σε ένα πόλεμο ποιος δεν έκανε υλίψεις δεν έκανε η Αγγλία δεν έκανε η Αμερική αυτά είναι ο Στάλιν βασικά ήταν άνθρωπο απορρυφημένους στον πόλεμο του Χίτλερ και στον πόλεμο μετά Χίτλερ και τον πόλεμο σαν δικοδόμησης τι βλέπουμε τώρα εμείς. Αν θέλω να σου πω την κρίση με τον Στάλλιν θα πούμε άλλη φορά Εναι. γιατί αυτά επιδέχονται Εντάγελθα. και πολλές γιατί σήμερα υπάρχει τέτοια ψύχωση που... Ήταν ένας χίτλερ αντι... πάντως. Όχι, μα αστεία πράγματα τώρα. Μιλάμε για αυτά τα πράγματα τώρα, μιλάμε για ένα χίτλερ ο οποίος ήταν άνθρωπος ο οποίος είσαι με το μίσος και την καταστροφή και το, το, το θάνατο και το θάνατο ομάδων κλπ. Ο Στάλλιν οδήγησε το, το, το, το λαό του στη, στη νίκη. Οδήγησε όλη την ανθρωπότητα στη νίκη. Αυτά. Τα πολύ απλά και τα πολύ καθαρά, επειδή γίνεται συνέχεια συζήτηση για αυτό το θέμα. Και επειδή γίνεται και μια μόνιμη διαστρέβλωση και βγαίνει και βιβλία, όλη αυτή η εκλεκτή ακροδεξοί τη κυβέρνηση που τα πουλάνε από εδώ και από εκεί, που πάντα θα τα πουν να γίνουν. Σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο Σε στην Ελλάδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, λέω στην Ελλάδα πώ τα βλέπουμε και τα βιώνουμε. Με ένα τραγούδι θα πάμε στι διαφημίσει. Είναι από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Πρώτη εκτέλεση ήταν βεβαίως, Τώρα εδώ είναι Μητροπάνου. Τύχε Ρίκο Μου, αδερφούλα μου και στη τον οκουλά μου, Μελικοφίλη. Μελικοφίλη, στα I'm Σύγνωστο τραγούδι, εδώ η φωνή του Λαυρέντη μαχερίτσα πριν δύο χρόνια με έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα και είπαμε να τα πακετάρουμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γλέζος, να. ο Μανόλης Γλέζος κυρία η Δία Μίκη γέννηση του Μανόλη Γλέζου. Ένα από τα ο Μίκης Θοδωράκης είχε άπειρα τραγούδια δεν χρειάζεται να το λέμε. Είναι κάποια κρυμμένα και τα ανακάλυπτες Είναι Όποιος. τα, τα B-sides που λέγαμε. Όλα αυτά που δεν έγιναν τόσο μεγάλη επιτυχία. Ένα από μου είναι, είναι. αυτό που θα, θα, θα το πει ο μυθικό τη τίτλο του. Του στίχου του έχει γράψει ο Μάνο Ελευθερίου. Estou Κλερά, ε, αλλά όχι, να μείνουμε λίγο στην εικόνα. έχουμε μια ποικιλία μεγαλύτερη. Ναι, ναι, ναι. Στην εικόνα το έχει μάτι και το φεγγάρι. Κάποια στιγμή με βρήκε με πέτυχε αυτό το τραγούδι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήμουν και μικρό. Ούτε θυμάμαι πόσοι. Σε κατέστρεψε. Αυτό μόνο. Άστο. <laughs> Εγώ θέλω και θεά για όλα αυτά. Δεν υπάρχει και θεά για αποτοξίνωση. Από πάνω ελευθερία. Από πάνω ελευθερία και γενικότερα. Αν υπάρχει κατσιδάκι. Άστο, δεν τελειώνειώνει. Μαρκού ποιητέ. Όχι με τίποτα, είμαι εξαρτημένος δεν, κανονικά, πρεζάκι είμαι εγώ, πρεζάκι Εσύ. δηλαδή, τη μέρα θέλω πέντε δόσεις και δεν μου φτάνουν μερικές φορές ανάλογα τις συνθήκες και δέκα δόσεις, ναι. αλλά δεν παθαίνω τίποτα Παρ' όλα αυτά είναι να λιμάνε σε κάθε περίπτωση, Μόνο. αυτές οι δόσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν, θα βρει το αποκούμπι σου Χθες είχε πορεία, είχαν πορεία μουσική, να. ο Πανελλήνως Μουσικός Σύλλογος και άλλοι και έπεσε αυτή η ημερομηνία με τον Θοδωράκη, λίγο πιο πέρα. Που ήταν το φερετρό του, και το πακετάρισαν όλο μαζί. Γιατί αυτά τα τραγούδια δίνουν βήμα στις πορείες, στις διεκδικήσεις, στα όνειρα των ανθρώπων Δεν βγαίνουν πολλά χρόνια σε όλες τις πορείες. Αυτά ακούγονται. Ακόμη και, και στην πανεπιστημία όταν περπατάτε μόνοι σας, πείτε το, θα σημάνουν οι καμπάνες. Σε πάει πιο ωραία προς την Ομόνια. Για σκέψτε το. Να τα πει μόνο, μέσα σου. σου πε το και έξω σου. Γιατί μπορεί να ξεσηκωθεί να πες γίνει ένα flash mob, α Ναι, δεν θα υπάρχει απέναντι ένα άλλο από το άλλο από ένα αυτοκίνητο. Αλλά αν θε να πα γρήγορα και ωραία κάπου, να μην έχει τι έννοιε του σπίτι, γραφείο, δουλειά, παιδιά, οικογένεια. Ή πε το σε μαζί σου. Μην σφίξει το χέρι κατευθείαν ενό αλλού. Το, το χέρι. COVID, <laughs> COVID απαγορεύεται. <laughs> το επόμενο τραγούδι είναι το τελευταίο που ηχογράφησε ο Μίξ Ε, το 2015 ο τίτλο του Μηρολόι τη Βροχή, Μηρολόι τη Βροχή, Βράδυ Κυριακή που πηγαίνει μονάχα, ούτε πόλω να βρει τέτοια ασταθή. pop pop pop falando bom tenho Μουσικές, μουσικές, μουσικές Μελλοντικέ. Δεν θα τελειώσουν και ευτυχώ. Θα υπάρχουν σαν ένα μόνιμο χαλί στι ζωέ όλων μα. Για μέχρι τώρα. Ναι, Μαγικό, πέρα, ένα μαγικό, χαλί. μαγικό αυτό, χαλί. Αυτό, αυτό μπορεί να σε πετάξει. Σε πήγαινε όπου ήθελε. Και επειδή αυτό είναι λίγο χαλαρό, πολύ ωραίο, πολύ μελωδικό, ε, Έτσι Κάτι δυναμικό. Λόρκα ει τύχη. Απόδοση στα ελληνικά οδυσσέα ελίτη. Έχουμε και μεγέθη. Γλιτώνει από παντού. Και βέβαια αμύξολο. Είναι δωράκι. όλα τα μεγάλα μεγέθη. στις Ακροποταμιάς στο μονοπάτι περπατάει, κρατώντας βέργα λιγαριάς και στη Σεπίλια πάει. Τα κατσαρά του γυαλιστά πέφτουν στα μάτια του μπροστά, στην όψη του είναι μελαμψός από του φεγγαριού το φως. Αφότε λίγο σταμάτα οδυλεμώνια στρογγύλα. Άριχνη το νερό να στρώσει και να το χτίσει. Κάτω στι άκρω ποταμιά στο μονοπάτι να τον φτάνουν. απ' τα κλόνια μια τελειάσκορο φυλάκη και τον πιάνουν. Από βαραδείς ώρα οφτό, τον σέρνουσε και λίμικρό. Απ' έξω κάθονται φυλάνε, πίνουν ραχή και πλαστιμάνε. Τον, να στρώσει με τα λεμόνια το νερό και να το χρυσαφώσει ηλίτ. Καλά, η Αυτό... λίστα αυτά ήταν εμάστρα. Ό oh, καλά. <laughs> και εντούσε πάνω σε και, και γλώσσα από την ελληνική. Ο Μίκτο Δοράκη, το 99 με του βοβατισμού στη Σερβία, τη Ιουκοσλαβία Σερβία, είχε δώσει μια συναυλία μόνο του όχι με όλου του καλλιτέχνε τότε τη Αθήνα. Δαλάρα, Αλεξίου, δεν υπήρχε όνομα που δεν ήταν στην πλατεία συντάγματο. Είναι... Όλοι όλοι όλοι δεν έχει νόημα να αναφερθούμε, ένα απόσπασμα από εκεί. Σήμερα τραγουδάμε για σένα, δυνατά για να μας ακούσουν, είμαστε στο πλευρό σας, κουράγιο, το δίκιο είναι μαζί σας και το δίκιο στο τέλος πάντα θριαμβεύει. <ΣΣ> Από την πλατεία Συντάγματος Θα είναι πρώτος εκεί ο Μίκης Θοδωράκης Και γύρω μαθητές Οι μαθητές ήταν κορυφές της χώρας Αν τότε Ήμουνα δίπλα ακριβώ γιατί το μεταδίδαμε και έβλεπα από το πλάι όλο αυτό και από τα παρασκήνια. Βέβαια, του έβλεπα όλου αυτού. Μικρό, εγώ νέο τότε. Ναι, ναι. Μικρό δημοσιογραφία. Ναι, ναι, ναι. Το καλύπτω. Όλα τα μεγάλα, οι μεγέθη <laughs> εκεί. Όχι, όχι. Εγώ ήμουν μικρό, ελάχιστο. Μικρό μέγεθος. Τίποτα δεν ήμουν. Κάπω έτσι πάμε σήμερα να το πάμε. Θα πάμε στο μαγκαζίνο με το τελευταίο τραγούδι που έχουμε επιλέξει. Είναι Λιβανίτη πάλι. Τραγουδάει ο ίδιο ο Μίξτο Ε, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο, ελληνοφρένια γεια Σε σας. κανονική ροή, γεια χαρά